ή άλλα ελληνικά να χρησιμοποιήσουμε ρεφούσιμο να, να σα βγάλουν στον δρόμο να πάτε με το πάτυ του καροτσάκι με το και να το μετάξετε στην Ψιτάλια στα παπάρια του, τι έγινε στην Ελλάδα Ε, είναι νόμος αυτού του κράτου Αναγιαστική απαλλοτλίωση με το επιλογικό τη εθνική σημασίας Μπορούν αυτή τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες πόλης Γέλα, πάει Γέλα, σου λέω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 Colour me. Color off her eyes where the color of insanity. Crushed beneath her wave like a ship I could not reach the shore. Oh, just dancers, Μόνο a αντρών και obscurity. a μου και ότι Καλώς ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 στην εκπομπή Στην εκπομπή στον τοίχο mm -hmm. Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου και θα είμαστε παρέα μια ωρίτσα περίπου mm -hmm. Κυρίες μου και κύριοι mm -hmm. Με την ελπίδα ότι είσαστε εκεί πάλι σε απόλυτο αριθμό όπως την ημέρα που διακόψαμε mm -hmm. Και είσαστε όλοι καλά βέβαια θα αφήσουμε Την πάντα τις ευχές... Και τα ευχέλαια Για μία ακόμη φορά η γέννηση του Θείου βρέφους όχι του Λαλιώτη, του Θείου βρέφους, του κανονικού Θείου βρέφους και η Ελλάδα στην Μπάολα και σε άλλα τέτοια κέντρα πολιτισμού. Τέλο πάντων, τόριξε λίγο όξο, μπα και στα νιάρη από την κατάσταση η οποία επικρατεί ε, μέσα στις άλλε ευτυχισμένε Καταστάσεις που και αυτές επικρατούνε στην ευτυχισμένη χώρα που είναι η, η πατρίδα μας η πατρίδα μας μα τι να είναι η πατρίδα μας μην είναι ο Σαμαράς ο βουμπούκας αυτή είναι τέλος πάντων όλη αυτή η κατάσταση την κάνει και ο ηχολύπτης πρωί πρωί ηχολύπτης είναι αυτός τι να τον κάνει. τον βάρεσαν, φαίνεται τα γλέδια αυτές τις μέρες ε, αλλά κυρία μου και κυρία μου βέβαια να σας πω ένα Πρόβλημα που έχω και εγώ πρέπει να το κατανοήσετε ε, Με δυσκολία τώρα γίνονται αυτές οι εκπομπές Διότι ανακοινώθηκαν και οι υποψηφιότητε ε, των καινούριων ε, δημάρχων Και ρίχνοντας τα οράματά τους ε, στο τραπέζι ε, ε, μα ήρθε και μια αναφανταλιά από τα οράματα Δηλαδή μιλάμε για πολύ μα πάλι Πάλι πολύ όραμα, αλλά τι να κάνουμε θα ανταπεξέρθουμε Να πούμε στα οράματα Δηλαδή σε αυτή, σε αυτή την, με, ε, τη μέθη Τη μέθη θα έλεγα ε, Των οραμάτων Δεξιά, αριστερά, πασοκο με Οράματα, σιριζοοράματα Αυτοί είναι υποψήφοι Τώρα ετοιμάζονται Φαντάσου πόσους είναι και κάμποση μήνες Μέχρι τις ε, ε, ε, της ε, Για τα εντόπια κομματόσκυλα Δηλαδή τα κατά τόπους κομματόσκυλα που θα γίνουν δήμαρχοι, θα παίξουμε στο όραμα. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα απεξέρθουμε. Αλλά θα αφήστε τα τώρα, αφήστε τα όλα στην πάντα. Σε πρόεδρας από σήμερα δικαί μου, είσαι πρόεδρας. Είσαι πρόεδρας ούλης της Ευρώπης. ούλις, Ούλης της Ευρώπης πρόεδρας. Λοιπόν... Και εντάξει τώρα το ότι υπάρχει μια υποσημείωση, επειδή είσαι πρόεδρο από σήμερα, ε, απαγορεύονται οι δημόσιε, οι υπαίθριε συναθρήσει, πορείε και τέτοια. Α, όλα και όλα. Δεν θα σε κάνουμε πρόεδρα και θα μου κάνει και συναθρήσει και πορείε. Θα μου πει τι συναθρήσει και πορείε, οι γνωστοί συνδικαλιστέ για την αγωνιστική γυμναστική. Αλλά τέλο πάντων και αυτά κομμένα. Πρέπει να δείχνει ένα πρόσωπο. Είσαι πρόεδρα σου λέω. Χα, μπράβο βάλαν την καθαρίστρια Πρόεδρα της Ευρώπης Πρόεδρα της Ευρώπης βάλαν την καθαρίστρια του σαμαρά Ναι a... Τέλος πάντων πάντως πρέπει να νιώθεις μια υπερηφάνεια Βαδί μου τέλος πάντων είσαι Πρόεδρας της Ευρώπης <συμπάνω> Βέβαια είσαι Πρόεδρας της Ευρώπης Ξέχασα να πω και το τηλέφωνο Χωρίστε παρακαλώ Μπράβο Μπράβο Πασοκιστάνι έγινε και η Ευρώπη Καλά εδώ ο φίλος ο Αγράμματος, ο Ηλίθιος, ούτε για κλιτήρας δεν έκανε, τον κάναμεν πρόεδρα! Τον κάναμεν πρόεδρα! Telling, Πώς γίνονταν ρε παιδί μου ο Πασοκολύσταρχος, ο Αγράμματος από κλητήρας, να πούμε μέχρι βουλευτές είναι σήμερα και τέτοια. Ακριβώς, άρα Ευρώπη, που πήγες τα... με ποιον πήγες να τα βάλεις a... Αλλά υπάρχει και ένα άλλο γεγονός το οποίο μια... προκαλεί μια φόρη της στεναχώρια Κυρία μου και κυρία μου, σα κάνουμε και τι εξομολογήσει. Δεν μπόρεσα να πάω στο πνευματικό μου αυτέ τι μέρε να με εξομολογήσει και τι κάνω σε εσά. Ναι. Ε, που λε, οι Γερμανοί. Έχω πρόβλημα με του Γερμανού. Πέφτουν και βαράνε στο κεφάλι οι Γερμανοί. Ο ταλέπορο του Σουμάχερ έπεσε εκεί την ώρα που έκανε σκι και βάρεσε στο κεφάλι και είναι ο άνθρωπο, τέλο πάντων περαστικά του, στο, στο χειρουργείο εκεί, 10 μέρε πόσο είναι. Δεν είχαμε αυτό. Έπεσε και βάρεσε στο κεφάλι και η Μέρκελ. Έκανε σκίκ αυτή. Βάρεσε στο κεφάλι. Ναι, και η Μέρκελ. Και πηγαίνει με πατερίτσε. Τώρα η Μέρκελ. Αυτή την έβγαλε. Δεν έμεινε στην εντατική όπως το Σουμάχερ. Βάρεσε στο κεφάλι η Μέρκελ. Και τώρα χρησιμοποιεί πατερίτσες. Τι θα κάνουμε. Θα μου πεις με βάρε μας το κεφάλι χρησιμοποιείς πατερίτσες. Όχι. Η Μέρκελ το κεφάλι στον κόλοτο. Όχι. Εκεί που βάρεσε ακριβώς. Στη λεκάνη. Οπότε είναι και ένα πρόβλημα αυτό. Η αρχηγίνα της Ευρώπης με βάρημα, με επιδέσμους στον κόλλο και να περπατάει με πατερίτσες δεν γίνεται. Υπάρχει μια στεναχώρια τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στην ε, ε, πανθομολογουμένως ευτυχισμένη πατρίδα. Λοιπόν, πατρίδα, ναι, πατρίδα πιανού και ποια πατρίδα τέλος πάντων αυτά είναι ερωτήματα φιλοσοφικού τα ποιος μπορεί να απαντήσει αυτά, αξέχασα να σας πω, ποιος τέλει παίρνει, τα γνωστά έτσι, 2681, 4060, για να ρίξει τα δικά του ωραία και έξυπνα, κυρία μου και κυρία μου, αλλά επειδή ρε Ποτούτσικο, από σήμερα είσαι και πρόεδρας της Ευρώπης, πρόεδρα, γεια σου ρε πρόεδρα, ναι, σου και το κολπάκι, εκτό από τα 25 ευρώ που σούχησε ε, ο, ο, ο πατριώτης ε, Μπομπούκος και η παρέα του. Θα πληρώνεις και ένα ευρώ ανασυνταγή για τα φαρμακάκια σου. Λέμε τώρα, όχι ότι έχεις πρόβλημα εσύ. Εσύ δεν έχει κανένα πρόβλημα και ούτε θα έχεις ποτέ. Είσαι αθάνατος, είσαι ανοίατο. Ε, Πώ το λένε να πούμε, αλλά για του άλλου. Ένα ευρώ ανασυνταγή θα πληρώνεις τα φαρμακάκια σου. Το μυστικό on... της ιστορίας είναι το οξύς. Χωρίστε παρακαλώ. Γεια σου ρε παλιγκάρι. Καλημέρα. Καλά είσαι. Πάουερ. Φουραλέξη. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. σας μέρα. Λοιπόν... Θα πληρώνει ένα ευρώ ανασυνταγή πρόσεξε όμω. Δηλαδή δεν, μην νομίζει ότι είναι πω σήμερα που πήγαινε να πάρει φάρμακα, ξέρω εγώ, είχε καρδιά και χολυστήρι και κάτι άλλο είναι μια συνταγή. Όχι! Είναι άλλη συνταγή για την καρδιά, άλλη για τη σπλήνα, άλλη για το ζάχαρο, ξέρω εγώ, άλλη για το άσθμα Οπότε αν παίρνει 3, 4, 5 διαφορετικά φάρμακα για διαφορετικέ πατήσει, θα πληρώνει ένα ευρώ ανασυνταγή. Πολύ απλά. Είσαι, είσαι πρόεδρας. Δεν είσαι ό,τι και ό,τι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να πληρώνει. πλέρωνε πλέρωνε πλέρωνε Έτσι κάνουν οι πρόεδροι. No λοιπόν που λες, ε, Ελληνάρα μου, και δεν μας φτάνουν με μόνο αυτά. Τούτες τις μέρες τις καλές, τούτες στις αγιασμένες, βγήκε ο ξηρός. Παπα, τι ρίχνουμε ρε βρω ναι. Βγήκε ο ξηρό να πάει και αυτός να προσκυνήσει ο άνθρωπος. Ξηρός μου ξέρετε. Ο, ο, ο 17 Νοέμβρης, ναι. Λοιπόν, και την κοπάνει ο ξηρός. Έφυγε ο ξηρός, παιδιά. Και είναι ακριβώς ο ίδιος ο Χριστόδουλος που απάνω στη μηχανή έκανε τα κόλπα. Ναι, ναι, ναι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ε, και τώρα, τι θα κάνουμε χωρίς ξηρό στη φυλακή. Τι ακριβώς θα κάνουμε. Και άλλα πολλά τώρα σου λέω ότι τι έγινε Τσακώσαν τον έρμο το λιάπη, πρόσεξε τώρα Βγήκε λέει τώρα εκτός από τα, αυτά που έκανε ο λιάπης με τις πινακίδες Ότι έκανε και σπίτι με κοινοτικά κονδύλια εις το χωρίον του ε, Και οι Έλληνες πάλι πέσανε από τα σύννεφα εις το φτωχότεροι δες Αν ρίξεις μια ματιά, όχι παραπέρα Εδώ γύρω στην περιοχή τουλάχιστον ημίς από εδώ μπορούμε να σας πούμε 10 κομμάτια επιδοτημένα από την ΕΟΚ δίθε μου τάχα μου για ξενώνε και για να είναι βίλες, για να απολαμβάνουν τα παιδιά του το, το, το, τα, το, τα δημοκρατικά του συστήματος Λοιπόν, βέβαια άκουσα κάτι και μιλάμε για α, να είναι, αυτό είναι ωραίο, να, είναι, να γίνει τέτοια πλάκα ζήτησαν λέει οι κομισιόν, ξέρω εγώ κάποιους από την Ευρώπη να επιστρέψουν τα λεφτά τα που πήραν για να κάνουν το, τη βίλα λιάπη εκεί πέρα το ωραίο είναι να ζητήσουν από όλους αυτούς που, που κάνανε τους δίθεν ξενώνες Τα λεφτά πίσω Διότι δεν είναι ένα, Δεν είναι δύο Δεν είναι τρεις Δεν είναι δέκα Μιλάμε για πολύ κόσμο Που του έρχε ξαφνικά να κάνει ξενώνες να, τους, να δώσουν όλοι αυτά τα λεφτά πίσω Και δεν θα μέναμε εκεί Να ζητήσουν πίσω Και από τις πασοκοητερίες Τα λεφτά που μοίραζαν για τα σεμινάρια Τα σεμινάρια ναι Πέρναγαν οι μεγαλοσεμιναρίτες, οι μεγαλοειδικοί Να έρθουν άρτα, να κάνουν σεμινάρια Πως φυτεύει ο αγρότης το αχλάδι Και πέρναγαν από τα χωράφια που ήταν γεμάτα βάτα Χρόνια παρατημένα, αλλά τα σεμινάρια σεμινάρια Να επιστρέψουν και αυτά τα λεφτά πίσω Αχα, να επιστρέψουν και τα λεφτά του ΕΣΠΑ πίσω Να μας πού πήγαν τα λεφτά του ΕΣΠΑ Και όχι πού πήγαν τότε που πάνε και σήμερα. Άιντε βέβαια η Ευρώπη. Ζήτα τα λεφτά πίσω. Βάλαμε το λιάπι τώρα κάτω και τον κοπανάμε. Το λιάπι ρε παιδιά. Τον ανιψιό του εθνάρχη. Ρε νοικοκυρέε νεοδημοκράτη. Εσύ πακούς. Το αίμα σου. Το αι ε, τι έκανε ο άνθρωπος. Πήρε και αυτός 20 ψωδοεκατομμύρια εκεί και έκανε τη δίλα του. Από τον μεζαχτά, Θα μου πεις εσύ πλέον φόρος και δούλευε. Έλα μωρέ ποιος εσύ τώρα είσαι, είσαι, είσαι Εκτός το τότε που είσαι και πρόεδρος της Ευρώπης σήμερα λοιπόν, Άμα μαζέψεις λοιπόν όλα, όλα, όλους τους ξενώνες Οι οποίοι έχουν μετα... έχουν... Είναι... γίνανε για βιλάρες Από αυτά τα λεφτά μόνο ξεχρεώνει η Ελλάδα Το ανύπαρκτο χρέος που έχει Χάιντε μαζέψτε τους δε Μην πέφτετε από τα σύννεφα Μπέφτεις από τα σύννεφα δικέ μου Πέφτεις από τα σύννεφα Κυρία μου και κυρία μου Και Ενώ όλη η Ελλάδα σκιάζεται αυτή τη στιγμή Δεν της έφτιαγαν μόνο τα σκιαξήματα Επειδή την κουπάνες ο ξηρός Ο 17 Νοέμβρης ναι Λιμών ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει και τέτοιον ρε μεγάλε Επί της δικαιοσύνης, Αθανασίου των ομάδων Ναι, αυτός ο γνωστός, του είχαμε κάνει διάφορα αφιερώματα Κατά περίοδους από τούτη εδώ την εκπομπή Θυμήθηκε, τώρα το θυμήθηκε Ότι οι έγκυστοι τρομοκράτες δεν πρέπει να παίρνουν άδεια Έλα, έλα μη μου λες τέτοια Φαντάζομαι τώρα ας πούμες ότι έχουν φτιάσει έναν τρομοκράτη λέμε τώρα ρε παιδί μου οι Αμερικάνοι από αυτούς τους κακούς τους τρομοκράτες και τον έχουν δικάσει 500 χρόνια φυλακή Και μετά του λένε πάρε μια άδεια να πάω ένα κουρκουμπίνι Να γλυκαθείς και εσύ, ρε παιδί μου μια τουλούμπα Κάτι τέλος πάντων μια γλώσσα της πεθεράς Να πάρεις μια διούλα να πάω να Δουλέψτε μας Το σηκώνει το τομάρι μας Γουστάρει το πετσί μας δούλεμα Ρίχτε μας κι άλλο Αυξήθηκαν διάλοπα Ξήθηκα τα τσιγάρα λέει κατά 5 λεπτά Γιατί πουλάκι μου Γιατί πουλάκι μου Τι θα κάνουμε εμείς τα ροστάκια Ε 5 λεπτά λέει Απέσαιραν τα 25 ευρώ ο oh, μη μου λες τέτοια Δεν θα; Όχι 25-50 ευρώ έπρεπε να πληρώνουν Ήσοδο στα δημόσια νοσοκομεία όλοι Όλοι ρε Όλοι να πληρώνουν 50 Και το απέσυραν λέει και άφηξαν τα τσιγάρα 25 λεπτά, συγγνώμη 5 λεπτά Ούτως ή άλλως Το τσιγάρο θα σε οδηγήσει εκεί που πρέπει πλέον από τώρα δηλαδή Εσύ την είσοδο την πληρώνεις από τώρα Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Κυρία μου και κυρία μου Όπως λέγαμε λοιπόν Η commission Η commission είναι αυτή για την οποία Παλεύει ο φίλο μα ο Αλέξης και σου ωραία λέξη με την παρέα σου ναι ναι ναι λοιπόν α... ε... ψάξει τώρα η commission ζήτησε τα λεφτά του λιάπη πίσω ε... δεν θα της έρθει ξαφνικό μόνο θα πάθουν εγκεφαλικό εκεί πέρα όλοι θα μου πεις αυτοί δεν ήξεραν εμα φυσικά και ήξεραν αλλά τόσο πολύ δεν το ήξεραν το πανηγύρι αυτό το οποίο γινότανε με αυτά τα πακέτα με αυτά τα πακέτα επί δεκαετίες Τη αγαστή κυβερνήσεω τη πασοκολυστάρχία, όχι. Σε απόλυτου αριθμού δεν το ήξερα. Διότι ό,τι φράγκο ήπτατο εδώ πέρα, πήγαινε στι τσέπε ορισμένων. Δε, το εδώ πέρα μην, δεν είναι για την τοπική μα κοινωνία, η οποία δεν έχει κάνει τίποτα από αυτά έτσι. Μην ε, δεν θέλω τέτοια. Για του άλλου μιλάμε, για του άλλου νομού και του άλλου παραπέρα. Με, μην μπερδεύετε το εδώ πέρα. Είναι όλοι η Ελλάδα εκτός από τον... Ε, τι άρταρες ρε σύγουρα... για κατάσταση Μιλάς για ανθρώπους οι οποίοι μένουν σε γκαρσονιέρα στον Νίκηρε, Δεν έχουν αφάνερ Δεν έχουν αφάνερ 40 χρόνια στο Πασόκ Και στη μπλεγμένη σε όλα τα έργα εδώ ε, Με κάθε δήμαρχο Και δεν έχουν αφάνερ στον ίκυ άνθρωπο Σε δια, ούτε, σε γκαρσονιέρα τη διαράκη. Μάλιστα από το προηγούμενο είχα να πληρώσουν και καμια κουσαριά νίκια. Δεν είχα να πληρώσουν και του έβγαλε όξο ιδιοκτήτε. Μιλάμε για φτώχεια καταραμένη. Ορίστε παρακαλώ. <παρουσυνίσ nope> <Είμαστε> το όραμα ρε που στο ποδόσφαιρο ρε που σημου το όραμα ρε που σημου. Ναι ρε που σημου ρε που σημου. Μπράβο ρε κυρία Τηλεακροατά μου. Υπηρετούσαν και υπηρετούν το όραμα. Έχουμε μπουκώσει από όραμα. Μας βγαίνει από τα αυτιά όραμα παιδιά. Έχουμε φουσκώσει ρε τώρα το όραμα, γίναμε σαν το Λεβέντι της Μισελένης <Ος> Πώς το λένε εκείνο τον ανθρωπάκι Όλο όραμα μέσα, όραμα! <Οι> Ορίστε παρακαλώ Γεια <Οι> σου ρε παλικάρι ρε, τι κάτι είσαι ρε παλικάρι <Οι> <Οι> <Οι> Είσαι καλά, καλημέρα Ρε, <Οι> ε, είχαμε, εορτάζαμε το βρέφος. όχι όσο Λαλιώτη και τα θεία γενικώς ε, στη μία σε η χέλα, πήγα, όχι σε όλες. Μπράβο, όχι σε όλες, δεν μπορώ να πάω. Ένεκα η κρίση, δεν μπορώ να πάω σε όλες οι χέλες, πήγα στη μία. Ε, καλά όλα. Άρα, πράβο. Άσε, και... Δεν είναι ακριβώ. Δεν είναι ακριβώ. Δεν είναι ακριβώ. Δεν είναι ακριβώ. Δεν δεν φάγανε, τι τρώνε ακόμα Αυτό είναι το <riot> φάγανε Τους φτιάζει αυτό ρε Δεν έχει πατρίδα άρματα και υποβρύγια Τι να τα κάνουν ρε Θα πετάξουν μπροστά να πούμε τις λύρες Και ο οχτρός θα πάρει Ναι που δικαίου Αυτή ήταν, αυτή είναι Και αυτή θα είναι η κατάσταση Για λίγο καιρό ακόμη Μέχρι να αποφασίσουν Τα αφεντικά Των παλαμακιστών Και των υποστηρικτών τους ότι θα καθίσεις στη γωνία σου Ελινάρα μου Ξέρεις ποιος είμαι εγώ ρε. Ελινάρα μου ναι. Και θα, θα πάρεις αυτό το τρακοσαράκι Και πολύ λέω Και θα είσαι στη γωνία Ελινάρα. Θα είσαι στη γωνία με τους φαγμένους Περίμενε ο Σονού πω σου έρχεται Διότι Αγαπητέ μου Και αγαπητή μου δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πανηγύρι. Ειλικρινά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πανηγύρι. Και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Οι άνοι, οι άνοι των κομματοτροφίων, οι Γερμανοτσολιάδες αυτή τη στιγμή, οι οποίοι παλαμακίζουν όλα αυτά τα πράγματα, όλοι αυτοί οι Γερμανοτσολιάδες, και, τα, και οι προϊστάμενοί του, δηλαδή οι πολιτικάντιδε, οι υποψήφοι δήμαρχοι με τα οράματα, τα κομματόσκυλα τα οποία πηγαίνουν στα κομματικά γραφεία. Μην νομίζεις ότι δεν το καταλαβαίνουν, το καταλαβαίνουν. Απλά πιστεύουν ότι αυτοί θα τη βγάλουν καθαρή. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή. Δεν θα τη βγάλουν καθαρή Πολύ απλά Διότι δεν πάει άλλο η κατάσταση Αν πήγαινε η κατάσταση μια πενταετία Ακόμα μια δεκαετία Θα τη βγάζαν καθαρή Αλλά δεν πάει άλλο η κατάσταση Δεν πάει μπουμπούκο μου άλλο η κατάσταση <δι> Και μπουμπούκο μου δεν αναφερόμεθα Στον original Αναφερόμεθα σε σένα νοικοκυρέα μου Ούπερ <Δ'> <Ρίξε> <ουμπερ> στα χίλια <χιλιάδητα> πινταγκοισσά <γουσιά> Και γράφεις τον κόσμο Στα παπάρια σου. Στα κομματικά παπάρια σου. Κάποιο θα στακόψει. Περίμενε. Πλησιάζουν οι μέρες λοιπόν που θα στακόψει. Βέβαια τώρα έχουμε αγώνες για τα οράματα. Ε, θα ξεχυθούν τα καινούργια οράματα των κομματόσκυλων μέσα από τα κομματοτροφία. Να μας δείξουν πόσο καλή αριστεροί είναι, πόσο καλή δεξιοί είναι, πόσο καλοί σοσιαλιστέ είναι. Για να του ξαναψηφίσετε. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Ε, εντάξει. Άντε να πάμε και μέχρι εκεί. Περίμενε όμω. Έχει μεγάλη υπομονή ο Γάιδαρος Παρακαλώ mm. Ναι Γεια σας ναι αρχίζουν να σκέφτονται αυτοί, αυτοί δεν σκέφτονται φίλε μου Τη λέω αυτό που είπες Ποιο όραμα υπηρετούν Αν το σκέφτο, έκαναν αυτό θα το έκαναν εδώ και πολλά χρόνια Βλέπεις ήταν γλυκό το μέλι Το γάλα και το κρασί Αλλά τώρα τώρα Δεν έχει φτάσει ο κόμπος του χτένι. Ετοιμάσου οραματιστή Ετοιμάσου σου λέω Παρακαλώ Έλα Καλά έκανε. Όχι ποτέ I got a great long girl and... girl I'm got a great long girl Καστά, σαν σκύλο, το ωραίότερο μήνυμα που μπορούσες να αποστείλει, Λοιπόν Αλλά τώρα κολύμπα στα οράματα Σου λέω Βγήκαν τα κομματόσκυλα Με οράματα πάλι ε, τω μεταξύ εκτός από τα κομματόσκυλα Έχουμε και κομματόσκυλα κοινωνικής, ε, Κοινωνικούς προξίματο. Βγήκαν κομματόσκυλα Με λάμε για πολύ κομματόσκυλα Τώρα σου λέω Κομματόσκυλα που έχουν φάει Δεν έχουν αφήσει τίποτα Είναι χρασίδι για τις γελάδες. Λοιπόν, και δεν κατεβαίνουν επίσημα με το ΠΑΣΟΚ κατεβαίνουνε με... με κοινωνικοί... με κοινωνικός Η κοινωνία! Τους σπρώχνει κοινωνία! Από πίσω σας σπρώχνει κοινωνία! Ναι! Λυμό! Πολλές μου! Όραμα! Πολύ όραμα! Βέβαια ο προηγούμενος φίλος που είπε ότι να σκεφτούν τι οράματα υπηρετούν δεν πρόκειται ούτε να το σκεφτούν ούτε ούτε ούτε Τώρα που διαλύονται όλα αυτά τα κομματοτροφία και γίνονται μικρά χειροστάσια, πολλά μικρά χειροστάσια τύπου Ελιάς, τύπου ξέρω εγώ, μέχρι και ο Κατσανέβα κάνει κόμμα, ο άλλο απάνω, πώ τον, τον λέμε, η Πυρήσπορο, όχι η Πυρήσπορο, ελά πώ τη λέμε, τέλο πάντων όλοι αυτοί κάνουν κόμματα να πούμε και θα γίνουν πολλά πολλά πολλά μικρά σωτήρια χειροστάσια λοιπόν ε, αλλάζει η κατάσταση αλλά και με αυτή την κατάσταση δεν πάει εντάξει είπαμε, ο ρέμα τώρα είναι υπέρ του του. Πώς λέω, του πεφωτισμένου μυαλού του Τσίπρα να, και της παρέας του όπου μέσα στην παρέα του είναι εξοπλιστικά είναι ε, πολλά παιδιά να πούμε τα οποία τα οποία ήταν του σοσιαλισμού παιδιά παρέψανε για την πατρίδα Α, βε, λοιπόν ε, να δούμε τώρα ο Σονούπο τι θα τον κάνουν αυτόν θα τον ε, ε, θα τον προχωρήσουνε, αν και σας έχω πει την προσωπική μου γνώμη η οποία δεν αλλάζει Θα τον προχωρήσουνε διότι αυτός θα είναι το σκαλοπάτι Αυτός με την παρέα του δηλαδή Μάλλον να το πούμε αλλιώς η διακυβέρνησή του Θα είναι το σκαλοπάτι για να κάνουν το τελειωτικό ντου Το τελειωτικό ντου Διότι όπως είπαμε και άλλη φορά Ιστορικά δεν υπάρχει ντου σε δεξιέ. δεξιές Κυβερνήσεις. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στα κόμματα, ούτε στους λαούς της Νότιας Αμερικής, η οποία, ε, γκροσομότο, ε, εξουσιάζεται, όχι, όχι εξουσιάζεται, κυβερνάται από κόμματα τύπου, ευρωπαϊκού τύπου κόμματα. Αν βρείτε εσείς μίαν μία φορά ε, όπου έγινε ντου με ε, λεγόμενες δεξιές, Κυβερ, κυβερνήσεις στην Ευρώπη Ή στην Νότιο Αμερική Παρακαλώ πάρα πολύ Τινάξτε μου ένα σύρμα Στο 2681 4060 Να το μεταφέρω και στους υπόλοιπους φίλους Οπότε λοιπόν Περιμένουμε και τον, τον Πεφωτισμένο Αλέξ Με την παρέα του ρε παιδί Με τα οράματα ναι Για να δούμε τι θα απογίνει Αλλά, αλλά ε, ε, ε, ε, ε, δεν ήγγικε η ώρα Εξεπεράστηκεν η ώρα Ανάμενε σου λέω Όλα είναι καπνός Όπως έλεγε και ο Βέγκος Λά. Και καπνός θα γένουν Λοιπόν που λες Ελλινάρα Κι συμβαίνουν όλα αυτά ενώ η Κομισιόν έχει πάθει τα κεφαλικά της και ζητάει τα λεφτά από τον λιάπι Ενώ εμείς να πούμε θρυνούμε για το χτύπημα της Μέρκελ στο κεφάλι Λοιπόν και όλα αυτά τα πράγματα Της Μέρκελ το τονίζω στο κεφάλι Ενώ είμαστε από σήμερα πρόεδροι και όλα αυτά τα πράγματα Κυρία μου και κυρία μου Αν για όσε μικρές επιχειρήσεις να περάσουν και σε κάτι σοβαρό τέλος πάντων Έχουν απομείνει σε αυτή την έρνη χώρα που αποκαλείται Ελάς τέλος. Τέλος Για αυτές που έχουν κόκκινα δάνεια Α, ξέρεις η καμία που να έχει πράσινο δάνειο Το πράσινο δάνειο που γινότανε Ξενόνας, ναι Η Black Rock λοιπόν Η Black Rock, τα έχουμε πει επανελειμμένος Τι είναι η Black Rock και τα και τα λιμπάν Θα κάνει σχεδιασμό Σύμφωνα με τον οποίο όσοι επιχειρηματίες έχουν κόκκινα δάνεια Θα καλούνται από τι τράπεζες Και θα τους δίδονται τρεις επιλογές ή θα αυξάνουν το δανειακό τους κεφάλαιο Δηλαδή πάρε και άλλα μαλάκα να είσαι πιο χωμένος μέσα Ή θα κάνουν αλλαγέ στις επιχειρήσεις Που οι τράπεζες θα διατάσσουν ε, Αφού θα έχουν δικαίωμα να βάζουν δικούς τους Στη διοίκηση των επιχειρήσεων Δηλαδή θα σου βάζει ρε παιδί μου η BlackRock εκεί Το Μίτσο από το Πασόκ Μάλλον δεν ξέρω αν θα λέγεται Πασόκ ακόμα κατάλαβε. Ο Μίτσος. έκανε διοίκηση επιχειρήσεων ο Μίτσος. Ναι, βέβαια, ή θα κλείνουν το μαγαζάκι, τόσο πολύ απλά. Την τέταρτη περίπτωση δεν σας την αναφέρουμε, είναι η περίπτωση της θηλιά στο λαιμό. Εντάξει, αυτέ, η τέταρτη περίπτωση είναι σε ενέργεια. Η θηλιά στο λαιμό, δηλαδή. Η Black Rock, λοιπόν, μεγάλε, λέγαμε πριν τα σεωρτά και την έλευση του θείου βρέφου, ότι η. Η έδρα του σπιτιού σου, της επιχείρησής σου κλπ δεν είναι η Ελλάδα ή ο τόπος που ζεις. Είναι η τράπεζα στην οποία ανήκεις. Τώρα λοιπόν αυτά θα στα στακαρονίζει η Black Rock μεγάλη επιχειρηματία μου. Τρεις επιλογές έχεις. Έτσι. Ή θα παίρνεις κι άλλο δάνειο βέβαια εφόσον θα έχεις τα απαιτούμενα ακίνητα να υπογράψεις. καταλαβαίνει εσύ κοτούτσικο. Ή θα σου βάζουν εφόσον η επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει το μίτσο με πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων ο οποίος τζάπα πλέον ο Μίτσος να πάρει 20 στο πτυχίο ε, Πώ θα γίνει τώρα λοιπόν, ή θα το κλείνει στο μαγαζί, εκτός και αν υπάρξει πριν από όλα αυτά, η τέταρτη περίπτωση η θηλιά Λίμα κυρία μου, κυρία μου εδώ μιλάμε σήμερα <laughs> με Παρακαλέσω, ορίστε. και μπράβο μπράβο μπράβο και για να το κλείσει το μαγαζί, πού θα απευθυνθεί, στην εφορία. Και όπω γράψαμε στο αρθράκι μα, Μία είναι η ουσία, κράτο είναι η εφορία. Διότι όλα μεγάλε, όλα πάνε στην εφορία. Δεν έχει να πληρώσει το 1 ευρώ για τη συνταγή, στην εφορία. Δεν έχει να πληρώσει την ένεση που σου έκαναν στο κολομέρι, στην εφορία. Δεν έχει να πληρώσει την κλίση, σε γράψανε η τροχέα, στην εφορία. Σε δίκασο ο δικαστή, γιατί. Κοτσίλησε το καναρίνι σου στο οικόπεδο του στη Στην εφορία Όλα θα πάν Όλα πάν στην εφορία Γι' αυτό ακριβώς Μία είναι η ουσία Θα σε βρει η εφορία διότι πέρα από κράτος δεν αφήνει κανέναν Χωρίς να τον βρει η εφορία Ορίστε Κλείστε το τηλέφωνο, κλείς το τηλέφωνο και ξαφανίσω αμέσως, που θα πείσω ότι σου χρωστάει το ελληνικό κράτος λεφτά. είσαι απατεώνας, είσαι, είσαι, είσαι εχθρός της δημοκρατίας, Ίσε ε, θες κτέλες ρε. Σε παρακαλώ. Ναι. Όταν θα το κάνεις αυτό φώναξέ με να πάρουμε Γεια σου, γεια καλά Άκου τι μου λέει ο άνθρωπας Εσύ δεν είσαι ούτε άνθρωπας Είμαι λέει ελεύθερος επαγγελματίας Και μου χρωστάει η εφορία Εκτός του ότι είχε τρία χρόνια να μου δώσει το ΦΠΑ πίσω Και ενώ τους πλέρωνα κάθε δίμηνο κανονικά Τώρα μου χρωστάει Μόνο που ανέφερε στη λέξη μου χρωστάει του κράτος, είσαι εχθρός της δημοκρατίας <μμή> είσαι... δηλαδή για κρέμασμα είσαι εσύ δεν είσαι άνθρωπος <μή> εσύ δεν είσαι άνθρωπος <μή> άκου μου χρωστά η εφορία είναι κουβέντες αυτές <μή> και πως θα κάνουμε κράτος ρε πως θα κάνουμε τα οράματα πράξη άμα βρεθούν άλλοι δέκα σαν εσένα και λένε μου χρωστά η εφορία <μή> εδώ ετοιμάζονται καινούργιοι οραματιστές <μή> θα χρειαστούμε καινούργια πολλά πολλά λεφτά διότι όλα με τα λεφτά γίνονται. Τα οράματα, ναι, οι ξενώνες, οι αγορές των διαμερισμάτων στο Παρίσι και στην Ελβετία, στη Βουλγαρία, με οράματα γίνονται όλα αυτά. Μεγάλε! Μεγάλε! Ορίστε! Τι καλή χρόνια! Καλή! Yeah. Oh. <laughs> Μην μου λε τέτοια, αγρότησε. Χρώστα για σ' τίποτα, είχε κανένα υπόλοιπο. Και σου κράτησε την επιδότηση. Νομίζω ότι πρέπει να του ευχαριστήσει γιατί, γιατί συμμετέχει στα οράματα, στο χτίσιμο των οραμάτων. Και βέβαια θα μου πει που θα βρει το λάδι, κλέψε το. Υπομονή, υπομονή φίλε. Γεια σου φίλε μου, γεια, γεια σου, φίλε μου Τι να σου πω και εσένα Είναι μια ψιλοεπιδότηση ο άνθρωπος Ο αγρότης είναι και η του τα κρατάει Εφορία Ορίστε <ς> Του κρατάει την επιδότηση Τι σημασία τώρα έχει Αν η επιδότηση είναι να πάρει Ο πέστο ο αγρότης τώρα πως το λένε Σε παρακαλώ πολύ Α να σε ενημερώσω σε ένα φίλε μου αγρότη που πήρε τηλέφωνο, αλλά και του άλλου, όποιο θέλει να το ακούσει τέλο πάντων, ότι η εφορία εκτό των άλλων το ξέρετε ότι είναι το κουγληφάρα. Από 1η Ιανουαρίου, από προκθέ δηλαδή, όσοι δεν πληρώνουν την εφορία θα βάζουν εκτό των άλλων και ετήσιο φόρο 9%. Αυτό είναι η είδηση τώρα που σου λέω έτσι. Δηλαδή, αυτό θα είναι ετήσιος, ετήσιο, αίτήσιο πρόστιμο πώ να το πούμε. Τόκο. Για τις φορολογικές οφειλές Λοιπόν γύρω στο 90%. Α εκτός από τα αυτοτελή πρόστιμα Του 10% μέχρι 30% Οι φορολογούμενοι Σαν το φίλο, εδώ που πήρε τηλέφωνο τον, τον έρμο τον αγρότη Που του κράτησαν τα λεφτά της ε, Της επιδότησης Λοιπόν πως να, να σπείρει ο άνθρωπος τώρα Θα σου ρίχνει και 9% ετήσιο ε, ε, ε, ε, ε, ε. Ολο, Λοιπόν μάγκε μου το γράψα και στο αρθράκι Υπάρχει ένα κράτος Επιβολής Φόρων και προστήμων, Διότι δεν υπάρχει ούτε παιδάκι Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα Το οποίο να μην τρώει ένα πρόστιμο Από κάπου Από κάπου ρε παιδί μου Οπότε όλα αυτά πάνε στην εφορία Εκεί συγκεντρώνονται Έτσι λοιπόν όπως είπαμε Μία είναι η ουσία κράτος είναι η εφορία Και σε βρει η εφορία Όλα στην εφορία Και από ό,τι βλέπετε λοιπόν η εφορία Βάζει τόκου. Όσο μπορεί και αυτή οι καημένοι, ορίστε. Πώς είναι. Ναι. Ναι, ναι, Ποιο δικαστή είπε, Ποιο. Λοιπόν, αυτά δεν τα παρακολουθούν οι δικαστέ. Παρακολουθούν τη μείωση του μισθού του. Τι μου λε τώρα, Είμαστε 170% κάτω στο ΑΠΕ. έπια θα σου βάζει μέχρι 30% φόρο η εφορία. Η εφορία κάνει ό,τι της γουστάρει. Αυτοί δεν ψηφίζουν του νόμου. Αυτοί εκεί μέσα, αυτέ τι. Πώ τα λένε, Τροπολογίε και όλα αυτά. Ε, ναι, δεν, δεν τα κάνουν. Αυτά τα υλοποιούν. Ποιο δικαστή λοιπόν. Ποιο πρόεδρο. Πια δημοκρατία, να βγει να πει ρε παιδιά, ρε πυρρ, Εδώ μιλάμε για κάτι α, α, όχι απλώ φάξιμο. Αυτό το, το σύνταγμα τώρα και αυτά τα, τα έχουν καταντήσει κουρελόπανα. Βλέπει πουθενά δίπλα σου κανένα δικαστή, εσύ. Ε, όταν του μαζεύει και του λέει ότι εντάξει παιδιά, μην ανησυχείτε, θα επαναφέρουμε του μισθού σα. Σε παρακαλώ πολύ. Τώρα τι είναι αυτά που μου λε. Οπότε λοιπόν, μεγάλε, αυτό το κράτο, αυτό το κράτο το ανάλγητο, το ναζιστικό. Τον γερμανοτσολιάδικο κράτο τη επιβολή προστίμων και φόρων σε όλου. Δεν νομίζω να υπάρχει Έλληνα ή παιδάκι, α ένα παιδάκι ρε παιδί μου, το οποίο να μην τρώει πρόστιμο ή να μην τιμωρείται για κάτι. Διότι τιμωρία είναι να του μεταβιβάσει αυτή τη στιγμή ο πατέρα του ένα διαμέρισμα. Ουσιαστικά ένα χωράφι. Ουσιαστικά το τιμωρεί το παιδάκι. Το παιδάκι αυτομάτω χώνεται μέσα σε αυτό. Στο, στο, στη, στη λίστα Των γερμανοτσολιάδων Εκτελεστών της εφορίας Κατά, Αυτό είναι η λειτουργία και, και ουσιαστικά ακόμη Υπάρχουν άτομα σε αυτή την Ελλάδα Που πιστεύουν ότι υπάρχει κράτος Ότι λειτουργεί κράτος Ότι λειτουργούν υπηρεσίες Ότι λειτουργούν νόμοι Ότι υπάρχει Λέμε ρε παιδί μου τώρα ευνομία Ευνομία φέρνα ένα καφέ ναι. Λοιπόν Αυτά που λες συμβαίνουν Υπάρχει μια βέλγικη οργάνωση Μη κυβερνητική Η οποία έβαλε αγγελία μεγάλη άκουσε παρακαλώ Άκου <coughs> Και ζητά ένα άτομο Να συντονίζει ομάδες Και να οργανώνει διαδηλώσει Εναντίον των μεταλλίων χρυσού Του της έλντοράντος Τις Άκου Ακούς τώρα τι γίνεται στον κόσμο και καθ... Αγρότη Εσύ που στα Κατάλαβες ε, Έβαλα αγγελία Η, η, η κατάπα κα, κατά, Ξέρω εγώ κατάπα Πώς για τη λένε Είναι μη κυβερνητική οργάνωση Καταλαβαίνεις λοιπόν Ρουφίχτρα λοιπόν, Με έδρα το Βέλγιο Αναζητά εθελοντή Να οργανώνει διαδηλώσει, Να συντονίζει τις ομάδες Αλλά και να αναλάβει την επικοινωνιακή στρατηγική Ενάντια της ελντοράντως στις σκουριές Τι άλλο θα δούμε σε αυτήν την έρμη. Χώρα που αποκαλεί το Ελλάς. Α πάρα πολλά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι έγκαραν τα μοναστήρια, μεγάλε. Τι έγκαραν τα μοναστήρια. Λοιπόν, λόγω κρίσης ένα μοναστήρι δεν μπορεί να δεχθεί άλλου υποψήφιου μοναχού. Λοιπόν, ο ηγούμενος εκεί βγήκε και λέει: Παιδιά, τέρμα. Δεν δεχόμαστε άλλου. Ε, Τι έγκαρε. Ο, ο, ο, ο Άγιος Σεραφίμ. Στο, στο, στο μοναστήρι του Αγίου Σεραφίμ. Στη Φωκίδα, ο Αρχιμαντρίτη ο Νεκτάριος... Α, είναι ο δικό μα νεκτάριο. Μουλαντσιώτη. Ο, ο ροκστάρ. Α, πα, πα ρε, Τι εκπροσώπου κι εσύ. <laughs> Σε ρωτάω τώρα. Εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Δεν θα, θα απαντήσω στο φιλοσοφικό ερώτημα του αν υπάρχει Θεός. Αυτό τα ξέρετε εσεί καλύτερα και σα τα έχουν πει στα κόμματα. Σε ρωτάω. Αν εσύ είχε μια πραγμάτια να πουλήσει και είχε αντιπροσώπο στην Ελλάδα και ο ένας ήτανε μπίτι, δηλαδή για πέταμα θα τον κράταγες. Δεν θα του στέλνες μια επιστολή, ρε μεγάλεσε καταργό ή τέλος πάντων δεν θα πήγες να του ρίξεις μια μπάτσα, η αν είχες τη δύναμη, δια του ρίχνεις ένα κεραυνό, λέμε ρε παιδί μου τώρα. Εδώ λοιπόν ο εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος από τους αποκλειστικούς του Θεού ο Μουλατσιώτης πά πά Μουλατσιώτη, ναι. Την το μοναστήρι, παιδιά, λέει, στον Άγιο Σεραφίμ, δεν δεχόμαστε άλλους. Ε, Τελείωσε η ιστορία, οπότε αναζητήστε αλλού να οικονομήσετε. Εμείς μια χαρά την περνάμε εδώ. Κυρία μου, κυρία μου, εκτός των άλλων η ελληνική εταιρεία Seiyos, αυτή ξέρετε με τα καταστήματα, ε, η οποία διαθέτει και 11.300 καταστήματα σε 29 χώρες, Βάζει Λουκέτο Λουκέτο είναι λέξη Δεν υπάρχει ελληνική Για να την μάθει ξερχόν να την ακούσει Ο Σαμαράς η παρέα του Ο Βομβούκος όλοι Τέλος λοιπόν είσαι ιός Στην Ελλάδα τώρα πόσοι χοντρικά Θα μείνουν χωρίς δουλειά Δεν θα Αλλά τι μας νοιάζει Δεν είναι αυτή για να βγούμε Με τις παλαιστινιακές μας μαντήλες να κάνουμε τελος πάντων μια συναυλία so Να περάσουμε καλά We Μπορείστε Έλα Ναι Να yeah. σε σου λέω τώρα δεν δεχόμαστε άλλους μοναχούς Τέλος Τρίκη, τίγη, τίγη, τίγη, τίγη μάνα μου Έγινε λεγάλε, έγινε Ευχαριστώ πολύ, μια χαρά, ευχαριστώ πολύ Να είσαι καλά Να είσαι καλά, αυτό που μου είπες για τις ψυχιατρικές Ότι είναι τίγκα και ζητάει ο κόσμος φάρμακα θέμα είναι πως θα τα πάρει τα φάρμακα άντε σου λέω εγώ εντάξει το... δεν έκανε τη δουλειά να πούμε και... πως θα τα πάρεις τα φάρμακα πια καταντήσει η επίσκεψη στο φαρμακείο άστα τι να σου λέω μεγάλε αλλά, αλλά κυρία μου και κυρία μου έχουμε εκδήλωση αντίστασης εκδήλωση επανάστασης εκδήλωση άρνησης στείλωμα των ποδιών μπροστά ε, ο κύριος Τσίπηρας δεν θα πάει σήμερα στην εκδήλωση στο μέγαρο μουσικής για την ανάληψη της προεδρίας της ΕΕ, ενομένης ΕΕ, ΕΕ, Ευρώπης, δηλαδή από την Ελλάδα, διότι είναι αυτός ένας τρόπος αντίστασης στην πολιτική που θα ασκήσει η Ελλάδα ως πρόεδρος της ΑΑ. ΕΕ. <λο�> <dignity floating> <Suss> <cigarette qualidade man doesamy> αυτές ρε είναι πράξεις αντίστασης. Βέβαια θα περιμένουμε όλοι μαζί Πας και γίνει πρόεδρος της Κομίσιον Ο πεφωτισμένο Αλέξης και την κρεμίσει Την Ευρώπη από μέσα Από μέσα θα την κρεμίσει την Ευρώπη ο Αλέξης oh. Θα είναι καλή η Ευρώπη Όταν θα γίνει πρόεδρος της Κομίσιον Ο Αλέξης Μπορείστε Τώρα, πάμε για πρόεδρο της Κουβνάκης Είσαι και εσύ ρε παιδί μου, σαν τον άλλον που είπε του Χρουστά η εφορία Εσύ είσαι τη της δημοκρατίας όλη Ήθελε άκου τώρα άκου άρρωστο μυαλό ο τηλεακροατής Από σήμερα όπως είπαμε στην αρχή Απαγορεύτηκαν οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις Γιατί είσαι πρόεδρας Είσαι πρόεδρος. Yeah. Δεν έκανε ας πούμε μια πράξη αντίστασης ο Αλέξης έτσι κόντρα στην Ευρώπη να κατεβάσει κόντρα. Έλα ρε τι. Τι λέει τώρα ο άνθρωπος yeah. να κάνει πράξη αντίστασης. Μα ο Αλέξης είναι υποψήφιος με 87% ρε. Yeah. Αποδοχή υποψήφιος της Κομισιόν. Yeah. Ε αλλάζουν όλα εσείς δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα να. Σε συζείτε 300 χρόνια πίσω. Τι 300 χρόνια πίσω, θα μου πει πώ ζει 300 χρόνια πίσω όταν δεν πήγες 300 χρόνια μπροστά. <Τι> Ζόρι, πειραλή είναι αυτό εντάξει. Λεμμένο, αλλά είναι ωραίο. <Τι> <Τι> ναι, <Τι> λοιπόν, ε, πώ, ξέρω εγώ. Να ρώτα τον αλέξαντα. Ρώτα είναι έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορέσει να σε βοηθήσει. Ναι, θα σου έλεγε να ρωτήσει αυτόν το έχει ένα βουλευτή που ντίθηκε λέει παπά και κίδευε τα μνημόνια και τέτοια. Έχει σοβαρού ανθρώπου. Έχει πεφωτισμένου ανθρώπου. Με χιούμορ. Με χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ Ναι, εκτός από τους οραματιστές που κατεβαίνουν πολλά κιλά οράματα σου λέω τώρα Ρέουν τα οράματα παιδιά Το πρωί ερχόμενος εδώ πέρα έκαναν τρίπλες το δρόμο να αποφύγω το, τα οράματα με το παπάκι μου Έκαναν σου λέω Κουρδουκλάν τα οράματα στο δρόμο σου λοιπόν, Πήραν φώρα τη Βαλαόρα τα οράματα προς τα κάτω Φυλάξω και Ραμπανάιο Λοιπόν, ναι Λοιπόν που λες, Α, έχουμε πρόβλημα μεγάλο. «Ενάμισι εκατομμύριο ε, Γερμανοί, στέκονται στην ουρά των συσιτίων για να επιβιώσουν». Ε, θα σου αναφωνούσα ε, την ε, έκφραση επειδή εμείς ε, προσωπικά δηλαδή, δεν είμεθα υπέρ της Ευρώπης των λαών το πρόβλημα να το αναλάβει ο Τσίπρας και η παρέα του, που είναι υπέρ της Ευρώπης των λαών. Βέβαια, ε, θα αναφωνούσαμε στα παπάκι πα, πα, πα, πάει στην ποταμινιά, για τους 1,5 εκατομμύριο Γερμανούς οι οποίοι τέλος πάντων είναι στην ουρά των συζητείων αλλά φαντάζομαι ότι θα το λύσει επειδή είναι και υπέρ της Ευρώπης των λαών ο... ο φίλος μας ο Αλέξη Επανερχόμεθα σε αυτό που σας είπαμε αρκετή ώρα πριν Ο κόμπος δεν έφτασε στο χτένι, το ξεπέρασε Γι' αυτό μεγάλε, μην κοιμάσαι ήσυχη Περίμενε πλησιάζει. Σε σένα με το γύλιο με σε σένα το λέω με τα 1500 γεια σας του ρεπανούλη που <laughs> είσαι ρε μεγάλε Λοιπόν Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν Ελινάρα είμαστε πολύ κοντά Είμαστε πάρα πολύ κοντά να αρθεί και ο Αλέξης να τελειώνει η ιστορία διότι 1,5 εκατομμύριο Γερμανοί στην ουρά των να το πόρε Στα παπάρια μας Κι αν είναι 1,5 δεν μπορεί να είναι 15 Δεν μπορεί να είναι 15 να έχει περισσότερους να σώσει ο Αλέξης και η παρέα του είναι στην ουρά των συζητείων Και τι κάνει η Μέρκελ Τώρα που βάρεσε στο κεφάλι, στον κόλο δηλαδή Θα ξέρθηκα μια επιφώτιση Να σώσει τους Γερμανούς Ακουλε είναι 1,5 εκατομμύριος Κι Κιάμα. Ε ο άλλος Εδώ ρε ενώ κυρία μου και κύριέ μου Κυρία μου και κύριέ μου Ουρίονται να πούμε τα παπαγαλόνια Ουρίονται Ορίονται τώρα, σου λέω, εξοπλιστικά, μη ζεστα, πήρω ένας, γιατί άραγε Ορίονται τόσο πολύ τα παπαγαλόνια Τι συμβαίνει Τι συμβαίνει και ρίχνουν στο τραπέζι Κάντες, μάντες Ετοιμάζουν τώρα το φίλο μας, το Γιάννο Καλούν πίσω τον θείο Βρέφος Και όλα αυτά Γιατί άραγε Τι συμβαίνει Α, τι γίνεται Α, τι γίνεται Ποιο ξέρει τι γίνεται Εκείνο που είναι σίγουρο και γίνεται, είναι ότι οι άρρωστοι μας δεν έχουν φάρμακα Τα παιδιά μας κρυώνουν στα σχολεία Μουσική Γίνεται Αυτό Μουσική ορίστε. Μουσική Παρακαλώ Μουσική Ναι Ναι, ναι, αυτό τα ναι, ναι Ναι, ναι, ναι Γίνεται αγαπημένο μου τηλεακροατή τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται ε, Πώς θα γίνει. Διότι εμείς δεν βα... όταν είναι να βαρέσουμε στο κεφάλι δεν βαράμε στα κουλουμέρια σαν τη Μέρκελ. <Κι> γίνεται αυτή τη στιγμή η σφαγή του 35 περίπου του ελληνικού λαού. Οι άλλοι περιμένουν λέμε, έρχεται Σιρένα, έρχεται ρε, παιδί μου. Γίνεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε υγεία, δεν έχουμε παιδεία εκτός από ότι δεν έχουμε αυτά τα πράγματα. Τα παιδιά κρυώνουν, επαναλαμβάνω Έχουμε τους οραματιστές παλιού και Νουργιούς Να περί ε, τυρβάζουν Όπως πάντα, μέσα στα κόματοτροφία Και πριν 4-5 μέρες Καρκινοπαθής Πέθανε Γιατί δεν τον δέχτηκαν στο νοσοκομείο Λόγω ασφάλειας Και σε ρωτάω εγώ εσένα τώρα Ποιος δικαστής κάλεσε τον Μπουμπούκο Ως πολιτικά προϊστάμενο ως υπεύθυνο αυτής της κατάστασης να, τον, να το απαγγείλει κατηγορία ανθρωποκτονίας ποιος πού είναι ο παραλογισμός αυτής της σκέψης ρενικο νοικοκυρέ δεξιέ αριστερέ σοσιαλιστή ρημαδιώτη τι διάλο άλλο είσαι πού είναι ο παραλογισμός αυτής της σκέψης ποιος δικαστής κάλεσε αυτό το άθυρμα το, το, το δίποδο το μπουμπούκο ως πολιτικό προϊστάμενο και υπεύθυνο της δολοφονίας ενός ανθρώπου αφήνουμε τους άλλους δεν μιλάμε για τις 10 επώνυμες περιπτώσεις που λέγαμε καμιά μήνα πριν τι γιορτές μιλάμε για την τωρινή δολοφονία του ανθρώπου ο οποίος πριν 4-5 μέρες δεν τον δέχτηκε το νοσοκομείο καρκινοπαθή όντα λόγω ασφάλειας Ποιο θα πληρώσει για αυτή τη δολοφονία για αυτήν μόνο τη δολοφονία Ποιο δικαστής κάλεσε αυτό το άθυρμα αυτή την τραγική κομική φιγούρα που το παίζει πατριώτης μαζί με τους Σαμαράδες, τους Βενιζέλους τους Κουρέλιδες και όλα αυτά τα, τα, τα, τα τσογλάνια της ζωής μας Για αυτό το θάνατο ποιος θα πληρώσει σε ποιον θα απαγγελθούν παραγγελίες ή παραγγελίες καλά καλά μες στην χρήση της κακής στην κακή χρήση της γλώσσα μου σε ποιον λοιπόν θα απαγγελθούν καταγγελίες πες το ρε παιδί μου νομικέ ποιο. Ένας! Βγήκε ένας δικαστής να τον φωνάξει, να τον πιάσει απ' αυτή και να του πει έλα εδώ είσαι υπεύθυνος για αυτό το θάνατο και να του απαγγείλει κατηγορίες Βγήκε κανένας Όχι μεγάλε Δεν βγήκε κανένας Και ούτε πρόκειται να βγει Τελειώσαμε, με αυτό τελειώσαμε Παρακαλώ Παρακαλώ Μία Έλα Ποιος λοιπόν, και σε ρωτάω εσένα τώρα που εγώ κάνω κακή χρήση της ελληνικής γλώσσας, την κάνω ναι. Ποιος, ορίστε. Να κλείσω, να κλείσω, να κλείσω λέω είναι ο ναι Ναι, ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες, Μεγάλε, yeah, εσύ φσιριζέε μου, που, ε, ε, οραματιστή μου που έτρεχε για το φύσα που έπεσε με δέκα δύ δυο μαχαιριέ κάτω, yeah. δεν πώνεσαι για το θάνατο αυτού του, του, του ανθρώπου που πέθανε μέσα σε φρικτούς πόνου επειδή δεν του δώσαν μια ένεση, ξέρω εγώ μορφήνη. <τυρίζει> Τι ενέσεις κάνουν στου καρκινοπαθείς, <τυρίζει> Μια ένεση ρε να του απαλύνουν τον πόνο, τον αφήσαν και πέθανε. Εσύ που τρέχει και κάνει συναυλίε, όξα από την ΕΡΤ, Μην χάσει το, το κομματό τα κλεμμένα δεν σε... Αυτός ο θάνατος αυτού του καρκινοπαθή Δεν σε ακούμπησε Ποιος θα πληρώσει για αυτό το θάνατο αυτού του καρκινοπαθή Νίκο κυρία μου Ποιος, ποιος? Οι κάντε οι μάντες, οι άκηδες, Όλα αυτά τα σουργελα Όλα αυτά τα τσογλάνια Των κομματοτροφίων Ποιος, ένας ρε, ένας δεκαστής Ένας δικαστής Υπογράψτε κύριε Εντολή του βασιλέως Να υπογράψετε την απόφαση του δικαστηρίου Απάντηση Πολυζοίδη Εν ονόματι του Βασιλέως του είπε ο Αρχίδας, ο Υπουργός ο Γερμανοτσολιάς υπογράψτε την απόφαση του δικαστηρίου Απάντηση του Πολυζοίδη Εν ονόματι της δικαιοσύνης δεν υπογράφω Πού μπορεί να βρεθεί ένας Πολυζοίδη σήμερα Οι, πολυζοίδη, ο πολυ, οι Πολυζοίδες τη ζωή μας γίναν μπουμπούκι Σαμαράδες, βενιζέλι. Τέλος για σήμερα Τέλος! Τέλος! Λοιπόν κυρίες μου και κύριοι, να μην... Δε, έφεγα και το χρόνο εδώ, θα μαμολήσω ο καναλάρχης τα ε, να βάλω ένα τραγούδι, δεν το βάζω τώρα Από αύριο σας έχω ωραία πράγματα να ακούσετε Αυτά για σήμερα, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς αφού σας ευχαριστήσουμε κι αφού διαπιστώσαμε ότι αριθμητικά είστε ούλοι εκεί όξο Είστε καλά. Να ευχηθούμε να είστε πάντα καλά. This Πολύ καλά όμω. Γεια και χαρά σα. I'm <laughs> 101,5 FM Stereo.